Έλα με αποστολή, Τζακ Potρε, έπιασα επιτέλου. Έλα φυλέ. Να σου πω το πω σε ένα διαφωνικό χρόνο, εχθρέκή, πήγα και έκανα κάτι ψώνια, τρομερά γιατί δεν πρόλαβα τι άλλε μέρε. Πάλι καλά φιλία mm -hmm. και εγώ ξεκίνησα mm -hmm. στα μαγαζιά από το πρωί. Ε, βέβαια, ε, βέβαια. Θα δει χαρά η πάλι, χαρά που δουλεύανε κυριακή, θέλια κάτσαμε τη μαγισμένα μου γριμιάζει ή με τα κολόπερα να την ζητανεμπότε. Θα δουλέψω. Έτσι σωστό. <laughs> κι αν είχε μαζέψει κάποια λεφτά με στην εβδομάδα από ένα ή μισόμερο κάμμα που θα έκανες, Τι να το κάνει να κρατάσει πίτρι να σου κλέψουν. Ναι, δώσε την Κυριακή Έτσι, έτσι Και να πω και κάτι προς τη Μήντου Σκλαβενίτη Που είναι το μόνο σούπερ μάρκετ που αποφάσισε να μην ανοίξει Κυριακή Έτσι, έτσι πρέπει Ο έτσι, θα δέχτηκε και πιέσει. Παρ' όλα αυτά δεν άνοιξε Έτσι, η κοινωνική στάση αυτή είναι Να σου διαβάσω μια ανακοίνωση που έχουμε βάλει κα κάποιοι καταστηματάρχε στο εργαλείο στα καταστήματά μα. Για πες. Όχι όλοι και όχι από το Σύλλογο. Λέγε. Και δώσει γραμμή ο Σύλλογο να μην ανέξουμε. Λοιπόν, την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013 το κατάστημά μα θα παραμείνει κλειστό. Εκτό από εργαζόμενοι, είμαστε και άνθρωποι. Είμαστε και γονεί. Η Κυριακή είναι η μόνη μέρα που μπορούμε να δούμε τα παιδιά μα. Είμαστε μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε ένα τέτοιο μέτρο. Αγαπητοί μα συμπολίτε, παρακαλούμε να μην αγοράσετε τίποτα. Ούτε αυτή, ούτε καμία άλλη Κυριακή. Τα λουκέτα Μα πολλαπλασιάζονται. Τα μαγαζιά κατεβάζουν ρολά το ένα πίσω από το άλλο και κλείνουν τα φώτα του. Η πόλη μα χάνει τη ζωντάνια τη. Ζητούμε την κατανόησή σα και τη στήριξή σα για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα μαγαζιά μα ανοιχτά και τι οικογένειέ μα υγιεί. Αυτή είναι η προπόθεση για να πετύχει το μέτρο, πάντω, να ξέρει. Ποια είναι η προπόθεση? Να κλείσει το λύση. Μη σου πω ότι είναι και το ζητούμενο αυτό, όχι προπόθεση. Το ξέρω, θα πετύχει το μέτρο. Ο μόνο που μπορεί να μα βοηθήσει είναι οι συμπολίτε μα, είναι οι άνθρωποι που ψωνίζουν από εμά να μην ψωνίσουν τι Κυριακέ. Mm. Μόνο αυτοί δεν έχουν την ελπίδα μου που Άλλο, μόνο στου ανθρώπου γύρω μου. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όσου πήγαν και φφώνησαν την Κυριακή. Τι πήγαν και. Όσο πήγαν και φφώνησαν την Κυριακή. Α, ναι, πράγμα. Που ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά. Συγχαρητήρια λοιπόν, ψήφισαν πάλι σαμαρά και μνημόνια. Μισό λεπτό κύριε φίλε, δεν πρέπει να πετύχει το μέτρο. Άμα κάνουμε σαμποτά συνέχεια, δεν θα βγούμε ποτέ από το μνημόνιο. Σε αντίθετη Α, περίπτωση, ξέρει, σε κανένα δίμηνο έχουμε λιτώσει. Ξέρω, ξέρω, ξέρω. Όλοι οι υπόλοιποι που δεν πήγαμε. Επίση, οπότε ανακοίνωσε ο Χατζηδάκη θα έχουμε εκτόσει και τον Νοέμβρη. Πάλι καλά, ήταν ο λόγο που δεν ψωνίζαμε, ότι δεν είχαμε εκτόσει. Ναι, γιατί έχουμε τόσο πολλά λεφτά που δεν ξέρουμε θα τα κάνουμε. Κατάλαβε. Πάλι πούμε καλά τα αυτοδόνια των άδων, είναι. Μη λέτε μα κατον άδων οι τι θα πούνε οι μαλάκικε. Άκουλα σου πω. Λέτε τέτοια, παίρνουν μετά στην εκπομπή διάφοροι μαλάκικε. Έχουμε πλεόνασμα, εκεί έχουμε πλεόνασμα και παρεξηγούνται. Του καναμώμια λέει. Ακούστε με λίγο ρε. Αυτό δεν πρέπει να είναι ο εθνικό μάρκα που το λέει ο Κάμερο. Αυτό πρέπει να είναι βιονικό μάρκα. Αυτό είναι στο χάρτη Νικολάου, κάθεται μέχρι τι 3 ώρα και πρωί-πρωί παίρνει τηλέφωνο στον Παπαδάκη. Ότι ακούει το όνομά του. Κάθε ώρα πρωί-πρωί κάθεται το βράδυ και παίρνει τηλέφωνο. Πότε και πότε, πότε και πού. Και στο ενδιάμεσο νομίζει ότι κοιμάται τίποτα. Πάει κρυφά και ηχογραφή εκπομπέ για το κόντρα. Τα λέει ο Τσίποτα. Νομίζει κοιμάται. Δεν κοιμουν τα αυτοί, δεν έχει πρόβλημα. Έμαθα για την κούτα που συνέλαβε δύο παιδιά στο, εμπρός, στο θέατρο. Τι έκανε? Ε, συλλάβανε δύο παιδιά στο θέατρο εμπρό όταν κάνανε τι πρόδε. Έχει ακούσει κάτι για στο έτσι. Γι αυτό... oh, δεν έχω αλλά. Τι έγινε να το εμπρό όταν το είχαν κλείσει. Ε, κάτι πήγαιναν για να κάνουν πρόδε και πήγαιναν και του φυλάβανε. Δύο, δύο, δύο παιδιά συλλάβανε. Γι' αυτό δεν έχει ακούσει κάτι. Ρε, δεν έχω ακούσει κάτι αλλά εντάξει τώρα το καταλαβαίνω. Και όλα μπορεί να ήταν για την ψυχαγωγία των παλούρδων.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 Δεν μου λες Αγόρι μου, τι θα γίνει με αυτόν τον Γεωργιάδη τελικά. Δεν του δίνουν τα χάπια του πλέον. Και δεν μπορούμε και δεν κρατιέται με τίποτα. Μοιράζει και θέσει τώρα, Άι. ο Άδωνη. Ναι, μωρέ. Είναι αυτοδεγενό. Μα κατάλαβε, δεν τον πιάνουνε, θέλει τα κανονικά. Είδε λοιπόν που τα διαφημίζει. Την πάτησε και αυτό, αλλά δεν μπορεί να κάνει πίσω τώρα. Δεν μπορεί να κάνει πίσω γιατί τα διαφημίζει ο ίδιο. Διαφ... μοίρασε και θέσει Υπουργείου. Ο Γιώργος Παπαδάκη έχει δουλειά και την κάνει 40 χρόνια. Όχι, δεν θα, δουλειά, γιατί τώρα χώρα, κλείσει, δεν θα έχει δουλειά. Γιατί όταν πέσει κυβέρνηση, χροκοπήσει χώρα, αντέλα θα κλείσει. Άρα δεν θα δουλειά. Γεια σου, έπαπα παδάκι, ναι, Υπουργέ Οικονομικών. Έλα, ρε, αποστολή, Ελληνοφρενεία. Ναι, ρε αποστολή, επειδή μα έχουν, έχουν κάνει τσουρέκια ότι θα συγκρουστεί ο, η κυβέρνηση ο Σαμαράς, με την Τρόικα, έχουν βγάλει κάτι, κάτι ωραία καλτσόν τη Μπικ. Να πάρουν του τίποτα ζευγάρια, μην τα ασκήσουν οι παλιομαλάκι. Εγώ μόνο του ανθρώπου. Το δυστύχημα είναι.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 Ε, ε, ε, ακούστε, δύο λεπτά, mm. υπάρχει αιρίπτωση να μου δώσετε κάποιο τηλέφωνο που μπορώ να το βρω, αλλιώς θα το κλείσουμε. Δύσκολο ε, το βλέπω, ε... δεν νομίζω ότι θα εξυπηρετήσω. Sorry. Α, ah. mm. ah. Το πήρατε λίγο βαριά, καταλαβαίνω. Μπα, πακέτο. Εντάξει, καρήκατε. Ah, πώς πώς. Πώς το γελίο είσαι. Όχι αλφασενικό, ούτε τέτοιο δεν έχει. Τι δεν έχω, τι δεν έχω. Α, τώρα έκλεισε. Έλα ρε Παστολή. Έλα. χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτή την κυβέρνηση γιατί αλλοί αν είχαμε κομμουνιστές. Θα μας πέρνανε τα σπίτια ενώ τώρα μας τα χαϊδεύουν. Α, Παστολήθη! Α, εγώ, ποιος είναι? Τι κάνεις αρχιγέ, Γιάννης από Ολλανδία. Ολλανδία! Ναι! Περνάει από το Τελεωνίου μας ζητήσω κάτι! Γεια, πες! Τίποτα μην νομίζεις που περίεργα. Σε ένα smart shop θέλω να πα, Όχι coffee shop και βλακίε. Smart κατευθείαν ah, okay. Τα ξέρεις ε Τα ξέρεις παγίδα ήτανε Είμαι ο κοριός της ΕΥΠ Σε παρακολουθούμε ah. Πρεζάκια Στο διάλογο το <laughs> Και θα τα φέσει και στην Ελλάδα. Εμποράκο! Πε μου, φίλε Μπαμποράκι, μιλά. Πολύ φωνάζει συνέχεια, κάτι να σε καλοπιάσω. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την τηλεοπτική και για τη ραδιοφωνική εκπομπή. Τα φιλιά μου να δώσει στο θύμιο. Δεν θα δώσω φιλιά στο θύμιο, φίλε μου, δεν θα δώσω φιλιά. Πες μου να δώσω φιλιά σε καναγκομμένακι από αυτά που να έχει πέσει το σύνταξη. Λοιπόν, μεταξύ μα οι Ολλανδέζοι είναι τελείωδια τα μπάζα. Οι Ολλανδές... Οι Αλλατέ, ναι. Δεν ισχύει αυτό με τι μικρέ ολανδέζίε που λέγαμε. Το όνειρο αυτό. Καμία σχέση. Ότι θα επιδείξει κάποια στιγμή το κουτάκι με το γάλα. Ευτυχώ εδώ πέρα από οι εταιρείε είναι International. Γενικότερα και έχουν κάτι τι τέτοια πράγματα. Εντάξει, γίνεται δουλειά. Ε, οπότε ναι. Οι Ισπανίδε ε... είναι άγριε να τι προσέχει. Και άγαρπε. Μια χαρά είναι. Δεν δουλεύω. Δεν έχει γνωρίσει τι σωστέ, μάλλον. Μπορεί, <laughs> εγώ, Ήταν και τριχωτέ πολλέ από αυτέ, δεν ξέρω. Μία μια, μια σου. <laughs> Ωρα... Δεν ξέρω τι έχω γνωρίσει. Για πες Έλα ρε Έλα. Κάποτε φωνάζανε ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά Μετά ξέχασε και σταματίζε να το φωνάζουν Έχω την εντύπωση ότι το έχει παραξεχάσει κιόλας έχει. Το έχει παραξεχάσει Μόνο το έχει ξεχάσει Κάτω... έχει αρχίσει να τα αγαπάει κιόλας δεξιά Πρόσεξε να δεις τι θα μας κάνει ο Γεωργιάδης μαζί με αυτόν το, τον Κυριακό. Πρόσεξε Ένας βλάχος κατέβει και εκεί στην Αθήνα Οι δικοί τον επαντρέψανε και την νύχτα του γάμου του η νύφη πέθανε. Η δική του, του λένε Ελλάδο ρε παιδί μου τι έκανε θα πάμε στα δικαστήρια. Πάλι στα δικαστήρια. Του λέει ο πρόεδρο ρε παιδί μου τι τη έκανε η και πέθανε. Ναι κύριε πρόεδρε με συγχωρείτε. Εγώ ξέρω να πω μια ώρα είχα το στόμα μου στο στρώμα τη. Το πουλί μου στο μελί Το δάχτυλό μου στον κόπο τη. Από πού βγήκε η ψυχή τη δεν το κατάλαβα. Έτσι θα μα πάνε και μας του Έλληνε. Αντε γεια. Δεν ακούγεται άσχημο. Δεν σ Πώ δεν μ' άρεσε. Έτσι όμω καταδείξουνε. Έτσι να μα πάνε. Άμα είναι έτσι να πάμε. Το θέμα ότι δεν πάμε έτσι. Να σε ρωτήσω. Ο Πάγκαλο δεν είχε πει ότι σαν το Τζοχατζόπουλο καμιά εικοσαριά να είναι όλοι Έλληνε. Ωραία. Λοιπόν, δεν μου λε κανένα Αγγελέα. Δεν το εντόπισε αυτό να τον καλέσει να του πει. Δεν δύο-τρία νόματα ακόμα. Και το άλλο που ήθελα να ρωτήσω. Πριν μου την Χρυσή Αυγή, μία μέρα πριν είχα κάνει μίληση για τη νύχτα του Λιχτεστάιν. Τι γίνεται αυτή η υπόθεση που βρίσκεται, Αποστολή. Ναι. Το τμήμα εκβιαστών για υπουργού δεν ισχύει, δεν δουλεύει. Γιατί? Δεν άκουσε, είπε ο Ο Γιώργο Παπαδάκη έχει δουλειά και την κάνει 40 χρόνια και Όχι, δεν θα έχει δουλειά! Γιατί αν πέσει η κυβέρνηση και χρωκοπήσει η χώρα, ο αντένα θα έχει κλείσει. Άρα δεν θα έχει Άμα χρεοκοπήσουμε, δεν θα υπάρχει ο αντένα. Καλά, μην βάζει στο μυαλό σου μόνο τον αντένα, σοι. Βάλε κι άλλου. Μπορώ να βάλω κι άλλου που χρωστάνε. Αυτού του άλλου που βάζω στο μυαλό μου που χρωστάνε, που ξεκινάνε καινούργια σύριαλ, πόσο καιρό του έχουν απλήρωτου από τα προηγούμενα. Ρε αυτή αυτοί πληρώνουν με μετρητά επιταγή τη 15 Αυγούστου του 15.